Στα πόρτα της αγόραζα μπανάνες και γλυκά κι έξω με μια λίσο μικρή την έβγαζα δεμένη και αφού σ' όλα καθόμαστε και πίναμε τα μπαρ στο φορτηγό γυρίζαμε κι οι δυο μας μεθυσμένοι Δε θύμωνε και μου δείχνει πολύ πως μ' αγαπά. ούτε κακά την άκουσα ποτέ να μου γρυλήσει φαινόταν πως συνήθισε τις κακουχίε και με κι εγώ σαν έναν άνθρωπο την είχα συνηθίσει Κάποια φορά που πήγαινα μαζί της σκεφτικός εξέφυγε από τα χέρια μου χαρούμενη και πάει είχε προτέρημα πολύ μεγάλο να σιωπάει μα κάτι είχε την ύπουλη καρδιά της γυναικός